όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Άγγελο Άγγελος Σικελιανού, μήτυρ Θεού. Μέρος Μέρος Τέταρτο. Ψύχο Σάβα του φυλί, στον ύπνο μου. Ω να φύγει το όνειρο, αργά τα μάτια μου στη νέα βγεί. πανήγει. Από το βαθύν ευτυχισμό το πνεύμα μου ω ξυπνάει. Με στην εγκόσμια χλαλοείν όπου το τιρανάει. Δε η άκραντη χαρά για μένα αν αναβρίζει, και ο γλυκασμό που ασύγει το τραγούδι μουρμουρίζει. Σημάνε ο σκιο. Άξαφνα, που απάνω μου διαβαίνει Και την ουρανομήλητη γλυκιά να χοβουβαίνει Ω, να αναπάψει την ψυχή Αν δεν είναι άλλος τόπος Πάρεξε ποδο και Του έρωτα, θείος ο κόπος Απ' το μεγάλο πόρχο με της πεθυμιά λιοπύρη Κρυφές βαθιά μου που σκορπάει δροσιές στο κημητήρι Η πέτρα αυτή, που μόλαχε για να σταθώ και φτάνει του νεκρολίβανου υπνοή την πλάση να ζεστάνει. <Κι> τα μάτια ασάλεφτα θαρό κρατώ και αναγαλιάζω στο χλωμό φόσος λούζομαι σιωπώντας το γαλάζω. Ποτίζει με ως τα κρόνιχα η ουρανική γαλήνη σάρκανη πίου τον πόθο μου σαν να θελε και κάποιο φύσημα, λεπτό και ανάργιο το κορμί μου, σαν του δαυνόλαδου ύπνοι, ξυπνάει τη δύναμή μου την ώρα αυτή που τη σιγεί τη μυρισμένη εχάρη, Πώς αλαφρώνει αθάνατος αγέρα το κουφάρι. Στην ερημιά το πόδι μου να αυτό που εστάθη, Ο κάμπος είναι μοναχά και το γαλάζιο αγκάθη. Κι ολόγειρά μου η συννεφιά γλυκιάν ανάπνια βάνει Στον ίσκιο μέσα των βουνών ένα αλαφρό λιβάνι. Σκόρπια τα φύλλα, απ' το κλαδί γλιστράνε στη μαγεία αργά τα αέρα, Όπως τις γης τα σπρώγνει η νοσταλγία. Κι αν λίγο η χλοερή πνοή στα μνήματα φυσίσει, Στη βεργολίγιστη κορφή που σύτο κυπαρίσει, Απ' το πουλάκι το μικρό, π' όχι το στήθος, Σταλάζει στάλα του ουρανού, κυλάει ο τίμιος λήθος. Στοχαστικά φροντίζοντας την ανθοφόρα κλείνει, Σκυφτεί η στολίστρα, του νεκρού τα βλέφωρα δεν κλείνει, Καθώς η τάξη, ατάραχη, που νιώθω λογυρά μου, Θοπία φωτός κατάχλω μου. Φιλείς τα βλεφαρά μου, Γλυκός, βαθύς και μυστικός τ' αναπαμού μου ο χώρος, Κι ονού. Γυμνο, γυμνός, ακίμητος, φαντάζι ουρανοφόρος. Στο φως που την ασκόντα με πλημμυρά ηθοπία, των θεών χωρίζω μέσα μου χλωμά τα προσωπία, κι αν στις καρδιές το μυστικό παχνο φωτάει αγκώνα, Παρόμιας η ψυχή θα μπει παιδιάτικη πλαγκώνα, Σ' αυτόν όπου θεοφόρητος με ένα καημό αρμενίζει, άγια αγκαλιά τα χέρια της από μακριά τα νύζει. Ώρα βαθιά κι αμίλητη που ξάβνου με τον νέφι του λιβανιού παράξενα το λογισμό μου θρέφει ώρα κρυφή κι όπου ποτέ δεν γνώρισε ιστορία ψυχώνε σύναξη άφωνη ανήποτη θεωρία καθώς θα μπω στο διάστημα το πρωτοβρόχιος πέφτει απλώνοντα μας την ψυχήν το καθρέφτη κι ως νέφη σαν εκείμαντο πλατιού πελάου κρυστάλλι. λίτανε η μια θύμηση ακολουθάει την άλλη με ζώνη τώρα ολούθενε Στην πλάση Παρουσία Κρυφή δροσιά Γλυκιά ευωδιά Βαθιά σιγή ομβροσία Βουβή η ψυχή μου Και σκορπά Σαν το χειμένο μύρο Στα σιωπηλά Στα μυστικά διαστήματα τριγύρω Α, σε ποιο χώμα Γνώριμον από παιδί γυρίζω, Που δίχως χνάρει χαίρομαι Δίχω αφή γνωρίζω τη γη ανάστημα φτωχό, Τάχα κοιτάνε μένα τα μύρια μάτια της νυχτός, Απάνω μου στη μένα. Κι ω πέτεται στο σύντροφο γοργό το περιστέρι, Φτερώνει ο νου ακήμητο. Από ένα άλλο αστέρι. Ποιο είμαι, Πού θε αγάλω με τανίδεο φως τα σκότη, Κι έχει καρδιά μου μέσα τη του κεραυνού την νιώτη. Μεσονυχτής τα σήμαντρα να χτύπαν. Σαν ακόμα κλώθη ψυχή, Σαν το πουλί με τη φωλιά στο στρώμα, Και στον αχών τα κύματα για λίγο βυθισμένη, Αγγελικά στο διάστημα φτερώνει η αλαφιασμένη, Την ώρα τούτη δε θα πω Που ω τα βύθι απ' τον το παλμό, Το σπλάγνο μου εθροήθη. Σαν το κλειδί, που τη σκουριά του καταλεί το λάδι, Μου περιχύνει την καρδιά, βαθιά το πλούσιο χάδι. Κι όλο ένας άλλος μέσα της, Και μια ανατριχύλα, σάπος του ρόδου, Η μέλισσα ψάχνει με βιά τα φύλλα. Τί κι αν η νύχτα πύργωσε τη φοβερή θυμέλη, Που στάζει το αίμα το ζεστό, μαζί με τ' άγριο μέλη, Τί κι αν χαμός βιγλάτορας, ακίμητος τους τάφους, με κυπαρίσι τους θερμούς στεφανωτός κροτάφους, μεγάλο σφάγιο θέλοντας στη ζωντανή ησυχία, των θεών δολώνει μέσα μου τη σπάταλη ευοχία. Τί κι αν, ως μέσα από πηγή, στο δυνατό μου γόνα, πίνει τη χάρη πόθρεψα με τον καθάριο αγώνα. Τάση στα χέρια, ο σαν τυφλού που με έχουν ψηλαφίσει, τώρα ένα αγκάλι αδερφική που τρέμει μη μ' αφήσει. Στα ευνίδια του χτυπήματα που νιώθω τα μεγάλα, το στόμα του ο παράδεισο μυρίζει το ίδιο γάλα. Α, τούτη πέτρα πόλαχια για να σταθώ και φτάνει βαθιά η πνοή του μέσα μου την πλάση να ζεστάνει. Thank <laughs> you. 5 τα πρελιού απάνω σε ένα τάφο. Αρχίζει η πλάκα γράφοντα. Καθώ εδώ τα γράφω, κύρτε το στόμα, κέτρε τα μάτια. Ανατρανίσα τριπλέ του κάμπου. Οι ευωδιέ στα σπλάγνε μου. Έχει μίσα γοργά στα χείλη μου. Έσταξε του πέλαγου η αρμύρα. Βαριό το δάκρυ, κι έτρεχε στην όψη και πλημμύρα. Η κόρη. Απ' το προσκέφαλο στη που με κοιτάζει. Τόσο είναι ωραία, πατέρα μου, για ιδές που με ντροπιάζει. Αχ, λίγο να θέλε από μέ τα μάτια της να πάρει. Να έλεγα τώρα το γλυκό χερουβικό τροπάρι. Μικρή χούλα μίλησε στον αγγελοκρουμό της και με το λόγο φτέρωσε σαχνούδι τον καημό της. Μ αυτή... Που φτάνει αγνάντια μου, δάφνη κρατή, η φινίκη. Δε σέφτηραν τα χώματα, Δε το το τα σκουλίκη, Είπα αδερφή, Και κατά να την εσφίξω Μα ήταν ανέγγιχτη, Και αζίγωτη οσιμούσε. Ω σαν αυτός το διλινό, Που ενός κυφτός διαβάζει, Νιώθει βραδιά που πέφτοντα τα γράμματα του ισκιάζει, Κλεί το βιβλίο και σκώνοντα τα μάτια, βλέπει πέρα. Τ' άστρα που πάσκουν να βγουν στο βραδινό αγέρα. Από τη γη σηκώνοντα υγρά τα βλεφαρά μου, κοιτώ αναβρίζουν οι λαμπρέ ψυχέ ολογυρά μου. Μα όση φωτιά με στη φωτιά, το κύμα με το κύμα, σε μιαν αντίκρισε ψυχήν ό,τι η ψυχή από θύμα. Μακρά από του γέλιου το, γέλιο το βρασμού και απ' τον αχό των θρήνων. Νάτι, δακρόχαρη περνά το πέλαο των Σιρήνων. Πίσω τη πλέον ο λογισμό, σαν κύμα δε γυρίζει. Τη φτέρωσε λαμπρή η αλκή του και ανηφορίζει. Αγνάντια οι ώρες οι φθαρτέ φλογίζονται, σανώντα απ' την πανσέλινο μπροστά τα νέφη. Αγνά κινώντας, ξέχυλλη δόξα παίρνωνε σ' αθρόνει η φεγκοβόλα κι ανάμεσό τους βιαστικά τα στέργια λάμνουνε όλα. Σάλεμα, νόημα, κοίταμα, τριγύρω τις πληθαίνει κι όσο το σμάρι πιο πυκνό, τόσο η χαραβαθαίνει. Σπυρί σαν και λιβανιού μικρό, που δε στερεύει, βλέπει, σκυρτάει, αγάλετε κρυφά και αντιχορεύει. Θαρώ δέχεται ξανά μια ανακατάφλογη ώρα, να μπει με μια σπασήχαρη στα στίφη τα θλοφόρα. Μέσα στα σίδη τη θωρώ χιλιόδοξη, Αναμένει. τη δάφνη ο μπρο να κλωτσά, στα πόδια της χειμένη. Θωρώ το στήθο της γυμνό, το βλέμμα δε λοξεύει, τι τη ο μπρός στέκει ο έρωτας, κι ο λόης την τοξεύει. Πορφυρογέννη τη ψυχή, Πολύ λησμονημένη, Αν σαν την κάμπια, Στο ίδιο της ηφάδι τη Σέδρα με όλοι τα ψηλό τη άνοιξης με θύση, Κι απ' τον αγώνα το φτερό, Σ' όχι λαμπρόν Πορφυρογέννη ψυχή, Πολύ λησμονημένη, Τον έρωτά σου, Ο έρωτας ακέργειος τον προσμένη. Κρίνος περιψυλο κι εγώ, μέσα από τα Άγιο χώμα, στυλώνομαι στι άνοιξης το νικητήριο σώμα. Κι όπως, παιδί, πο ο ύπνος μου τάχραντα μοίρα ευόδα, κι ήταν στα χιόνια η κλίνη μου και ξύπναμε μέσα στα ρόδα, Κι ως ώρες του μεσονυχτιού, Σα χτυποκάρδια αιώνια, Στους ουρανούς σημαίνανε τα δώδεκά μου χρόνια, Το στήθος μου πυθώνεται. Κι που φυσάνε οι νέοι ανέμοι και το μύρο του κατάβαθαν να πνέει. Θόρο και τη ανάσταση η σάλπιγγα μου στρώνει το δρόμο όπου τη σάρκα μου στον πόθο τη λυτρώνει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού, τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.